Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί μπορούν αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίσουν νέα μέτρα. Ας τους δούμε λοιπόν. Και ας δούμε πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Μια παλιά, ωραία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω επίκαιρη και σήμερα. Που αφορά όμως άλλες ομάδες κοινοβουλευτικές. ναι. Που ψηφίζουν μέτρα, αυτοί δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Ποιο Καταρχήν ψηφίζουν αντίμετρα. Καταρχήν αντί, ψηφίζουν μέτρα. αντίμετρα, άρα κατά των μέτρων. Το αντίθετο ναι. πράγμα του μέτρου. Ναι. Δεν είναι μέτρο αυτό, ναι. δεν πληρώνει. Είναι αντιπληρωμή. Αυτό. Αντιφόρος Αντιφόρο. Αντίδωρο. Αντίδωρο. ο μισθό. Είναι αντί. Είναι βασισμένο στο αντί ε, και ψηφίζουν μέτρα σωτηρία και εξόδου από την κρίση. Όπω είπε και ο Σπίρτσι, τώρα γλύφοντα τον Πρωθυπουργό. ο Πρωθυπουργό τη εξόδου τη κρίση. Που βλέπουμε τον, εμείς τώρα, τον προλόγησε. Βλέπουμε ας πούμε, μια έξυπνη ήταν να ανοίγει μπροστά μα γιατί βγαίνουμε από την κρίση. Να η πόρτα. Αυτό ακριβώ. Είμαστε μαζί σήμερα γιατί είναι η τελευταία live εκπομπή λόγω μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε και εμεί εδώ τα πένθη, τα θεία δράματα Τι και... κατανικτικέ μα μέρε, να το ε, ναι, πούμε Είναι σύμφ... η μεγάλη τρίτη σήμερα. Ναι. Συγγνώμη, είναι τη Κασιαννή. Τη Κεσαριανή πήγα ναι. να πω. ήταν κάποτε. Έχει βάλει λούδια στην Κασιανή ο Τσίπρας Δεν ξέρω. Μπορεί. Αυτή τη στιγμή εγκαινιάζει την εθνική πατρόν Κορινθού. Ε, και ανέβηκε πριν ο Σπίρτζη πάνω, τον προλόγησε εκεί στο, στην Παναγοπούλα που δεν θα λέγεται πια Παναγοπούλα Πώ θα λέγεται το τούνελ, Γιατί με τονόμασταν όλα τα τούνελ, Ταραχέλ τα, δεν το λέγαμε ποτέ Παναγωπούλα. Τι το ξέρει η Παναγωπούλα, Όχι. Τώρα πώ θα το λέμε από Παναγοπούλα Πώ θα λέγεται Τεμπονέρα, Όχι, είναι το προηγούμενο τεντέρα. Το, το, προηγούμενο, προηγούμενο, το, προ προηγούμενο, το προ προηγούμενο είναι Τεμπονέρα, Έξοδο από την κρίση, Όχι, Γιάννη Μεναννή, Όχι, Τσακαλώτο, Μέρκελ. Όχι. Όλα αυτά που σου είπα δεν είναι πιθανά. Ε, πιθανά Δεν θα μπορούσανε Ανδρέα Παπανδρέου του. θα το λέει Το τούνελ αυτό που είναι εκεί και όπως είπε ο Σπίρτζης, Όσα είπα Όπως μας ενέπνευσε ο Ανδρέας Παπανδρέου Και Α... τώρα μας εμπνέει ο Α, Αλέξης λίπον, Τσίπρας ναι, ναι. Έμπνευση... Πώς δεν το είπα έπνευση... Το Τσίπρας Ο εμπνευσής των όλων Να σου πω κάτι. Όλα σου είπα το Ανδρέας Παπανδρέο. Κάπω ξεκίνησαν ναι, όλα αυτά που λέμε. Ναι, ναι, και κάπως η σήμερα κάπως ξεκίνησε κάποτε. Το προηγούμενο θα λέγεται Στεφανόπουλου, το προηγούμενο είναι Στεφανόπουλο. Κωστή Στεφανόπουλου. είναι από την πάτρα, ε, Και θα λέγεται αδρέα, με ο Και ο Γιώργο Παπανδρέου είναι πρόταση. από την πάτρα, γιατί όχι. Έχω πρόταση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί όχι. Πού είναι ο Εγώ προτείνω πως μπαίνουμε στο τούνελ. Ε, του δεν πρέπει Θα πάμε. Στην Ο, Νικολόπουλο, επέ, στην αμέσως, αμέσως ο, ο Νικολόπουλος που λέει ότι είναι πολύ χρήσιμο κτλ. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι σαν το survivor που λέμε πρώην είναι νυν. Είναι νυν Του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ΦΡΙΖΑ, Ανεξάρτητος. και Ανεξά... πρόεδρος τη χριστιανοδημοκρατία. είναι μέλος του... του ΣΥΡΙΖΑ, του Λίτσα, είναι. δυνατόν ένα αριστερό κόμμα με δεξιό στα όρια ομοφοβικού και άρα Δεν είναι. Όχι, είναι όχι, πέρα δεν από το αρέω του δεν είναι δυνατόν. αυτό να συμβαίνει. Και δεν είναι δυνατόν. Επανέρχομαι λοιπόν, στην πρόταση. Η πρόταση, θύμιο. Όταν μπαίνουμε στο τούνελ, Ανδρέα Παπανδρεύου, να ακούγεται και η φωνή του Ανδρέα Παπανδρεύου με στο τούνελ από μεγάφονα. Και βγαίνοντα, μουτσε. Απλώ, Δεν χρειάζεται. Για μια Ελλάδα νέα, υπερήφανα γυράτια, όλη αυτή την παπάντζα που τσίμπησε ένα 50% και φάγαμε ψωμί από τον Αντρέα. Και κρέας, και κρέας. Αυτό. Ακόμα ένας, τρώμε το κρέας του Αντρέα. Ένας λαός που θυμάται και ψηφίζει όποιον του δώσει να φάει ψωμί με τον Αντρέα, έτσι mm. και με αυτή την αισθητική που συνοδεύει το ψωμί με τον Αντρέα. Όλα αυτά λοιπόν, να ακούγεται και η φωνή του μέσα εκεί στο Ιν Παναγωπούλα. Ε, από εδώ και πέρα. Ναι, Νύμπα Παπανδρέο. Νύμπα Παπανδρέο. Όπω έτσι, να είναι και τρομάκτικο. Με έκο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να αναβοσβήνει το φως την ώρα Και θα μπορούσε να μα υποδέχεται Δημητραλιάνη στην είσοδο του τούνελ. Ναι, α πούμε. <laughs> Περάστε, αυτοκινήτα μπροστά σε Και να κάνει αυτό που, το νόημα που του έκανε ο Ανδρέας τότε, το, το σήμα για να μπει. Ή να έχει αυτό. φωτογραφίες Να έχει φωτογραφίε. Τι... και σιδηρόδρομο. Ο Σπίρτζη εξήγηλε. Έχει χώρο για σιδηρόδρομο. <laughs> και δέντρα θα φτιάξουμε. <laughs> Στη θάλασσα. Και δέντρα θα φτιάξουμε. Και και, και νέο σιδηρόδρομο Το Αθήνα Πάτρα. Τι, Τι λε! Χαρίλα Τρικούπης ο καινούριο. Όχι, ο Τσίπρας το εξήγηλε το Όχι ο Σπυρτζή, ο Τσίπρα το εξήγηλε αυτό. Ναι. Οπότε α, έχει αρχίσει η ανάπτυξη. Αυτά ε, ο Τσίπρα τώρα έργο που το κατήγγειλε ω αρχηγό αντιπολίτευση γιατί πήγαινε στου συγκεκριμένου εργολάβου παρασυ... παραχώρηση ούχου με κριτήρια σαθρά τη Νέα Δημοκρατία που άφηνε υπονοούμενα γεμάτα. Ναι, μια γιατί δεν το είπε ο Καλογρίτσα, το Καλομόβολα. <laughs> δεν, δεν ξέρω. <laughs> <μπορεί> <laughs> <και> <laughs> <γρίτσα> μέσω, <laughs> δεν ξέρω τι τοξότε υπάρχουν εκεί από κάτω και από πίσω ναι, το, και από πίσω. Λοιπόν, ε, τώρα που γυρίζει, παιδιά, να κάνουμε και μια γεφυρούλα μεσηνία Σικελία. Ε, ο, μικρή είναι. <laughs> Συγγνώμη κιόλα. Κρεμαστή. τα καταφέραμε. Τι φοβάστε, κρεματί χτιστεί. Υπόγεια, Υπό, κάτω. Α, υπόγεια, τούλελ, α, ναι. Μάχη, ναι. <laughs> τύπου. Ε? Αφού τώρα θα κλείσει μάλλον η μάχη, γιατί βλέπουμε αυτά και με αυτά. Τσάμπα έργο αυτό. Τσάμπα η μάχη. Αυτό έργο, τσάμπα τύπου, έργο. Τόσα λεφτά για το τύπο. Θα γίνει. μια γεμίσει εκεί. θα περνάει Και η Ευρώπη χωρί την Βρετανία. Οι τετραεώσει που κάνουμε να να, πάει, ναι, να, ναι, <laughs> από κάτι, μην να περάσει. Θα την ξαναχτίσουμε. Θα κάνουν τελετή οι μέοι από εκεί και από εδώ όποιο είναι πρόεδρο καινούριο που θα βγει τον Απρίλιο Μάιο, θα ξανακλήσουν να βάλουν τι μοντώλη του. Θα τα Έχουν... τίχος τίχος. Δική μας να παντύπωση. Κάτι φοιτητέ δικοί μα μπορούν να παραβοήθήσουν. Όκτίζουν κάτι πόρτε με τι μεντόλη του εδώ στα πανεπιστημίου. Και κάτι οι υπουργείο μα μπορούν να βοηθήσουν να που είναι οι μοντόλι. Μπορού να χρησιμοποιήσουν αυτού για να πιάσουν όλοι. Και προηνούπου, το σκεφτούν και τον Κυριακό μερικού. Πάρα πολύ. Το σύνολο σχεδόν. Το σύστημα έχει. Το σύνολο σχεδόν. Τού βλά Πέρυσι, έρχεται Πάσχα, έτσι. Είμαστε στη βδομάδα την Πασχαλινή. Περίμενε, το λες μόνο ή έχουμε ενημερωθεί αρμοδίως. Όχι, δεν το έχω. Ο Γιακουμάτο Δε... μα το έχει πει το χρόνο, δεν αλλά. Το, δεν είναι ενημερωμένο ο αρμοδίως. Όχι. όχι. Θα θυμηθούμε τι έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα πέρυσι. Τέτοιε μέρε, πέρυσι το Πάσχα. Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλο μια δύσκολη περιπέτεια. Τα δύσκολα είναι πίσω μα, καλύτερε μέρε έρχονται. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα το Πάσχα που σηματοδοτεί και το πέρασμα σε μια καινούργια εποχή. Λοιπόν, ήταν περσινό Πάσχα που πάλι ελπίζαμε σε εκείνο το Πάσχα να έρθει η ανάπτυξη και το είχαμε συνδυάσει με την Ανάσταση και εδώ ακούσαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του Τσίπρα, υπάρχουν και του Καμένου και των Υπουργών Βουλευτών που λέγανε ότι περνάμε αυτό το Πάσχα και μετά είναι όλα Ρόδινα. Λοιπόν, περάσαμε εκείνο το Πάσχα, και το Πάσχα, ήρθε αυτό το Πάσχα και τώρα μετά το Πάσχα έρχεται ένα πακέτο, μια πακετάρα μέτρων καινούριων στη Βουλή γιατί. Δεν βγαίνει αλλιώ. Περάσαμε λίγο όπως γρήγορα από την το... Ανάσταση στο Πάσχα. Γιατί η Ανάσταση πέσει, τα άφηνε και ανάπτυξη. Ναι. Γιατί πήγαμε στο Πάσχα. Και είναι να έρθει φέτο αυτή την Ανάσταση, Είναι να περιμένουμε. 30% οι συντάξει το 2019. Να -20. κάνουμε νηστεία. Έχει λόγο. Όχι, κάνεσαι, κάντε όλα να, αυτά. Να κάνουν νηστεία, γιατί από... θε να κάνουν μια πρόβλεψη. Ναι. Και του χρόνου το Πάσχα, όποιο και να είναι θα λέει ότι. Γιατί ξεκινάει η τρίτη αξιολόγηση από τον Ιούλιο. Ah, right. Μετά την πληρωμή τη δόση που έχουμε τώρα εδώ τον Ιούνιο, κάτι έξι Ξεκινάει Έδεις, η, η, η τρίτη γλώσσα. αξιολόγηση. Τι σου είναι, Ξέσαι Τι σημαίνει τρίτη Ξε, αξιολόγηση. Ξεπεράστηκε το μνημόνιο. Τώρα λέμε αξιολόγηση πια. Δεν λέμε μνημόνιο τέσσερα. Oh, δεν πάει και μνημόνιο τέσσερα. Είναι λάθο αριθμό. Αξιολόγηση ένα. Και, και, κα, και να σου πω, κακώ λέμε έχω γενέθλια την τάδε του μήνα. Συμπληρώνω 40, 30, 100 χρόνια από τη γέννησή μου. Στην τρίτη αξιολόγηση Ήμ 40 ναι. χρονών, ξέρω. Όταν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, εγγενιάσαμε. Σύρακα τη Σύρακα, του... Παναγοπούλα, Παπανδρέου, και είπαμε για το τρένο που θα φτιάξουμε κτλ. Έφερε με να τα μετράμε τη ζωή μα με αξιολόγηση, ένα, δύο, τρία. και ιστορικά γεγονότα ταυτόχρονα. Αυτό είναι ιστορικό γεγονότα. Αυτό αυτά. Λέω. Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν, κάθε Πάσχα βάζουμε ένα εμπόδιο, το ξεπερνάμε και μετά έρχεται ένα άλλο εμπόδιο μεγαλύτερο που ζωίζονται λίγο αυτοί οι βουλευτέ σε κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά θα ψηφίσουν τελικά γιατί είναι για το καλό του τόπου. Αν και δεν θα παίρνανε ποτέ τέτοια μέτρα οι ίδιοι, όπω ακούγαμε και χθε στην εκπομπή του, τα επιβάλλουν. Ναι. Τι να κάνουν άλλο. Ε... Πώ λέγεται αυτός που του επιβάλλει συνέχεια το ίδιο πράγμα ενώ λέει δεν θα κάνω το ίδιο λάθος Ε. τι νοεί. Υπάλληλο, σωστό υπάλληλο. Αδίστακτο. Α. Λέγεται ναι. και έτσι. Παρ' όλα αυτά, ευσυνήθω υπάλληλο, εγώ θα έλεγα. Ευσυνήθω υπάλληλο, ναι. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Αν έχει μια δουλειά σου να, να θέσουν, Ένα άλλο έτσι του παρελθόντο, επειδή έρχονται μέτρα και έρχονται και δυσάρεστα μέτρα που θα στεναχωρήσουν, όπω είπε και ο Τσακαλώτα, τον ελληνικό λαό. Αυτή τη φορά δεν θα ευχαριστήσουν. η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτή ναι, φορά. προηγούμενε όταν... προηγούμε προηγούμε Πανηγύρια ευχάς, όταν έρχονται τα μέτρα με Σαμαρά, με Παπανδρέου, με Βενιζέλο. έρθει ήρθε και ώρα τώρα να στεναχωρηθούμε λίγο από τα μέτρα. Μια παλιά δήλωση του Αλέξη. Με ρωτάνε φίλες και φίλοι, τι θα κάνετε λοιπόν, θα ζητήσετε εκλογές. Σου απαντάμε ότι αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι η σωτηρία της κοινωνίας από τη λέλα που έχουμε μπροστά μας. Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να το πιστέψουμε και να το κάνουμε πράξη. Να μην περάσουν τα νέα μέτρα που θα είναι τα φόπλακα για την κοινωνία, που θα είναι τα για την οικονομία. Όριστε, τα έλεγε για αυτά τα μέτρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, υποτίθεται, εκλέξαμε τον Αλέξη Τσίπρα για να μην έχουμε μέτρα. Ήρθε εκείνο το μνημόνιο, του το επιβάλλανε τι να κάνει και θα τελειώναμε με τα μέτρα, με εκείνο το μνημόνιο. Εκείνον Τελικά ήρθαν και άλλα μέτρα. Εκείνο τα μέτρα όμω δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ δεν μιλάει για αυτά τα μέτρα. Όχι, σημερινά. είχε πει τελειώσαμε με τα μέτρα. Ναι, με αφού τα μέτρα είχε σκίσει πριν το μνημόνιο. Και αφού είχε καταδικάσει τα μέτρα του Σαμαρά που κάθε εξάμινο χρόνο έφερνε μέτρα, και ο Βενιζέλο. Η Παναγκοπούλα, ξέρετε, έχει υποστεί κατολίσθηση λίγο μετά το 1974 και είχε κλείσει παλιά τότε εθνική θυμάται εδώ ένα ακροατής, οπότε καθόλου άστοχο το όνομα οι κατολιστήσεις έχουν παρελθόν και όνομα... Καλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλά τα λες εσύ. Και στον Άρα, που ήταν πιο πιο άλλο είχε, πέρα που είχε πέσκει γέφυρα. Κάτω σε σένα. Στην Τ Και όταν λέει, προτείνουν εδώ οι ακροατές ιδέες για τα τούνελ και μια που έχουμε έργα να ονομάζουμε και τούνελ. Όταν από το τούνελ Παπανδρέου βγαίνει στο φώστι καλύτερο να ακούσει το φινάλι από τα Κάρμινα Μπουράνα σε που όλο το κομμάτι ταιριάζει από την είσοδο με την έξοδο του τούνελ. Θα μπορούσε να έχει ο μέσα. Να είναι τούνελ με ΣΥΡΙΖΑ, τούνελ με Πασόκ. Είδε ο Σύριζα πόσα τούνελ έχει, 13 τούνελ μέχρι την πάτρα. Και φω πουθενά. Και φως... <laughs> Τόσα τούνελ, ένα φω τίποτα. Ε, τι να κάνουμε, <laughs> δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Μα <laughs> τα τούνελ φτιάχνουν, φω δεν βγάζουν. <laughs> τι είναι, ε, τα τούνελ, δεν λε που έχουμε τούνελ. Μα μα λέει δύο χρόνια ότι θα δούμε το φω του τούνελ, δεν έρχεται. Δύο αυτό. Ο δρόμο αυτό είναι δημόσιο, έχει ακούσει κάτι. Τόπο Τσίπρα. Αυτό ανήκει στον ελληνικό λαό. Άρα δεν θα έχει διόδια. Υποθέτω. Κάτι κουβούκλια που έχουν φτιάξει και πληρώνουμε τα περνάμε, τι π π π π π π π π π π π π Σα τα αντίμετρα είναι και αυτό. Παιδί, δηλαδή, δίνει. είναι. Θα, στο πλαίσιο των αντιμέτρων, να βάλει τα κουβούκλια εκεί, στα γκισέ, να βάλει συνταξιούχου. Περνάω, δίνω τα 3 ευρώ, τα παίρνω στου τα εισπράττει. Γιατί να μεσολαβεί μια εταιρεία και να του τα δώσει με χ τρόπους και με γραφειοκρατική διάθεση και διαδικασία μετά από 2-3 χρόνια. Και που δεν ξέρει τώρα, το μην του φάει και τίποτα. Ναι, το το λες, τώρα, δεν ξέρει τώρα, γιατί έχει διάφορα. <laughs> <laughs> ναι, γίνονται διάφορα. Γιατί παρα, παραχωρησιούχο από εδώ, παραχωρησιούχο από εκεί. Τελείω ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και πορεία, το πορεία, του, πορεία σε εξέλιξη στην σύραγγα Ανδρέας Παπανδρέου με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί διάλεξαν τη σειρά Ανδρέας Παπανδρέου να εγγενιάσουν ε, και ξέρω, όχι τον Και ένα αντάρτης Λίγο πιο πριν έχει πάλι ένα όνομα ενό αντιστασιακού. Καθότι οι βάζουν, βάζουν. και ένα αντάρτη για <laughs> <laughs> <laughs> δηλαδή, ταιριάζει. Ναι, ναι, εντάξει, αν δεν βάλουν εκεί. Οπότε έχουμε. με για Βάζει για να Ναι, να Ε, να ξέρει ότι τι έτο έχουμε σήμερα, τώρα, φέτο, τι έχουμε. Πολύ καιρό το έχουμε, 17. Το έχουμε κάποιου μήνε και θα το έχουμε για άλλου τόσου. Τέσσερα χρόνια από τώρα, πόσο θα έχουμε για μέτραση που σε καλώ στην Σε τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, σε τέσσερα χρόνια τι θα γίνει. Θα βγούμε το μνημόνιο σε τέσσερα. Έχουμε τελειώσει όλα. Ε, τελείωσαν όλα, ε, τελείωσαν. Πρέπει είναι να, να, να ενωθούμε. Λίγο λι καυγά τον θέλουμε, δεν μπορούμε αλλιώ. Πολύ κρύο δεν έχει εδώ. Έχει λίγο κρύο, ναι. Και στην κάνει πολύ ζέστη τώρα. Θα έρθουμε yeah. όλη η Ελλάδα, λοιπόν. Προχθέ είμαστε στην Ελλάδα, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τη ζέστη. Αγαπάμε κρύο. την Ελλάδα και θέλουμε να βοηθήσουμε λοιπόν, μπράβο, και εμεί. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για, ας, για όλα αυτά. Για στείλετε ένα μήνυμα να δούμε, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που λέτε σήμερα. Σε τέσσερα χρόνια, που θα είναι τα 200 χρόνια την επανάση θα βλέπουμε εδώ την παρέλαση και τα 200 χρόνια, η Ελλάδα θα έχει βγει από την κρίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στη Νέα Υόρκη με κάτι δημοσιογράφο που και είχαν αυτό το διάλογο. Σε τέσσερα χρόνια έχουμε βγει από την κρίση. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε υπομονή. Στι φτιάξαμε είναι. και δρόμου να πηγαίνετε στην Πάτρα σε μία μισή ώρα. Μην θέλετε και πολλά. Δίγλωσσο το βλέπω τον Άδων. Τι πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, Πώ θα έχουμε βγει από την κρίση. Ότι θα έχει έρθει ο Κυριάκου και θα έχουμε βγει από την κρίση. Α, ό, θα ο και θα ε, την κρίση. Τι είναι. Ακ, θα μα βγάλει τόσο γρήγορα ο Κυριάκου. Μα πήρε διάκοκο. αν έρθει χρόνια. ο Κυριάκου πότε είναι η εκλογή τη 19, α πούμε. Αν, αν πάμε κανονικά. 19. Προλαβαίνω, Κυριάκος σε δύο χρόνια να μα βγάλει. Ο δε... πρόγραμμα. Θα μας έχει βάλει πιο βαθιά σύμφωνα με τον Έχει άμερ. πρόγραμμα. Ο Κυριάκος Ναι, αρτικό, θα μας αρτικό, Η, δικό του Δικό είναι στα γερμανικά γραμμένα Αυγούμε γεμένα. τώρα και σε μίτζερου. Είναι μέρα χαρά, συγκινδυάζουμε δρόμο σήμερα. Έχουμε... Όχι, είναι μεγάλη τρίτη, δεν είναι μεγάλη χαράς. Θα πάμε όλοι πάτρα. Τι απλά για να δούμε το, το, το δρόμο. Το... Οι που μεγάλη τρίτη πάνε και κάνουν Τι να κάνουν τώρα κόσμο την εκκλησία. Ναι, θα πήγαινε τέτοια ώρα η Εκκλησία. Να πήγαινε ό,τι ώρα θέλω στην Εκκλησία. Ε, Γιατί θα η μου μια λέει να το βάλουμε, να ονομάσουμε την Παναγοπούλα Συριζοπούλα Συριζοπούλα, ναι, ναι. Θα μπορούσε Ως, να είναι και με μια. Το, και όπω γράφει και εδώ και μια Κροάτρια στο Twitter, ε, το, δώστε ε, ε, έμφαση στο, πουλα. Σιριζό, στο... Πουλα. πούλα. Σιριζό, πούλα πούλα, πούλα, πούλα. Ο Νίκο Απρανίτζ ρυθμίζει τον ήχο Γι' αυτό τον ακούτε γάργαρο. Ναι, τον Και τα γνωστοί τρόποι επικοινωνία, SMS που σα βλέπουμε εδώ δηλαδή, real κενό. Το μήνυμα και το 19, 50, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στούντιο παπάκι. Και στο Twitter σας και στο Facebook. Όλοι διαφημίσεις να βάλουμε, και εδώ είμαστε. <Κι> εδώ των κόβουμε κορδέλες, ιστορικές ιστορικέ στιγμέ. Πάντω, αυτό το έργο έπρεπε να γίνει. Τη του 60. Όλοι λένε ότι θα την εθνική κανονικά. Την είχε κουτσοφτιάξει και ο Καραμαλής, αλλά πέρασαν τα χρόνια, δεν πήγε καλά. Ενώ φτιάχτηκε το πάνω κομμάτι, οι περισσότερες βρισκές της Ελλάδας έχουν ακουστεί σε αυτόν τον δρόμο. Νεκροί, νεκροί πάρα πολύ. Και είναι ότι τα τελευταία δέκα χρόνια, επειδή φτιαχνόταν η συνέχεια, ήταν αυτή μια λωρίδα εκνευριστική τελείω. Ναι, και είναι δεν γίνονταν. Δεν τη δεν παίζει. Καλό είναι ότι φτιάχτηκε το 2017 και μα πήρε 50-60 χρόνια Έχει ξεκινήσει από του προηγούμενου. Ευκαιρία να έρθει ο κ. Βασίλη στην Αθήνα, να, να πούμε αυτό. Τώρα που έχει Τώρα και που δρόμο. Μπορεί, Μπορεί να έρθει στα εγγένεια, δεν ξέρει. Στην Σιράγκα Παπανδρέω και να κλαίει. Και φωνάζε, δεν, και δεν το ξέρει αυτά. Αυτά δεν τα ξέρει γιατί υπάρχουν και στιγμέ. Ο κ. Σπίρτζε συγκινήθηκε και έβαλε δίπλα-δίπλα στο κάδρο μα, ενέπνευσε ο Ανδρέα, μα εμπνέει και ο Τσίπρα. <Τι> ο σπίτι μπορεί να έχει και τη... η ταυτότητά του να έχει την υπογραφή του μεγάλου, α πούμε, η ταυτότητα του Πασόκ. Τι μα ενέπνευε η ταυτότητα Ο Αντρέα, ν' να καταλάβω, μα ενέπνεε ήταν κάτι. Στην εποχή εκείνη ήταν <σοκ> <είτανε> κάτι. <σοκ> <σοκ> ε, δε <σοκ> Νίκομο, ο παλιό Πασόκο δεν κρύβεται. <σοκ> <σοκ> Όχι, για τα δεδομένα τη εποχή και εκείνη του λαού λαό Ότι μετά τον εμφύλιο 40-30 χρόνια ήρθε ένα μη δεξιό στην ταμπέλα και έδωσε στον κόσμο ψωμί. Ναι, αυτό. Να καλά. Όταν λέει σύραγκα γκαμπαλούρδος να παρακολουθεί. Να θα την, μια, θα την προχωρήσουμε, ωραία. θα την προχωρήσουμε. Λοιπόν, δεν θα ψηφιστεί κανένα από αυτά τα μέτρα, ό,τι συμφωνήσαμε, προχθέ και πολλού ακαλότερο θα στεναχωρήσουν τον κόσμο, δεν θα γίνει να ξέρει, δεν θα ψηφιστούν όλα αυτά, δεν θα περάσουν, αντιδρούν οι, οι βουλευτέ. Έχουμε μεγάλη αντίδραση από βουλευτέ. Πώς ξέρει όταν αντιδρούν οι βουλευτέ, τι σημαίνει. Ναι σε, όλα. Ναι, σε όλα κανονικά. Α ακούσουμε το β' πρώτα. Να δείτε τι έχει βάσει πραπές στο Θέλει Αυτό. αυτόματη μείωση συντάξεων που λέει όχι Αθήνα, που λέει όχι Αθήνα, Έτσιμη. θέλει μείωση μισθών δημοσίων υπαλλήλων που λέει όχι Αθήνα, θέλει μείωση η του, που λέει όχι Αθήνα, που λέει όχι Αθήνα, που λέει, όχι Πρα, αύξηση α, φορο, που λέει όχι Αθήνα, και αύξηση όχι. όχι Αθήνα. Άρα που, Ιμπία, όχι Αθήνα. Λέβαια, άρα που πάμε. Όχι λοιπόν. Λοιπόν πάμε, πρώτη είδηση. Αυτό. Είναι θέμα τα πάντα που βρίσκονται στο τραπέζι Αύριο Το λέει Βέτας οδύ... όχι, το λένε όλοι το όχι, όχι. Άρα που πάνε, θα πούμε δηλαδή Το βασικό είναι τι δεν θα, θα, γίνει θα γίνει με, την με προσωπική διαφορά Πώς. Πώς. Πώς. Πώς. Χωρίς, χωρίς, χωρίς, μέτρα. Μέτρα. χωρίς μέτρα Δεν θα έρθουν μέτρα Γιατί ο τσακάλωτος λέει θα μας τεναχωρήσει Επειδή προφανώς δεν έρχεται μέτρα ο Δεν έρχονται μέτρα, ναι, έχουμε δεύτε. συνηθίσει ότι θα έρθουν μέτρα Δεν θα ψηφίσει τίποτα Βέτας Και δεν έχουμε να περιμένουμε και κάτι άμα δεν έρθουν μέτρα Ναι, τι έγινε με Αλλιώ τι νόημα έχει ζωή. Έτσι ευχάριστα στον παράδεισο που ζούμε, την Ελλάδα, θα πάμε, χωρίς ένα μέτρο, μια περιοχή. Δεν θες κάτι, κάτι. να έχει να περιμένει. Αν δεν έχει την αγωνία, πώ να έχει μια πόξουν, αγάπη, έναν έρωτο, να μην περιμένει και ένα μέτρο. Μα δεν έχει νόημα ζωή. Είναι τόσο ωραία όλα και προβλέψιμα. Τα μέτρα περιμένουμε για να αποκτήσει ενδιαφέρον. Αντικατάσταση Τέλος του Βέτα. Πάνε. Να φύγει ο βέτας. Όχι, γιατί είναι Α. και ο Μανιός. δεν είναι μόνο ο Βέτα. Είναι και ο μανιό. Έχουμε θέμα. Μάνιωσε τελείω. Παραδείγματο χάρη, α πούμε, κύριο Σίπρα, μείωση το αφορολόγιου του 5.000. Δεν θα το ψηφίσετε, Όχι. Τι όχι, Ποια θα το ψηφίσετε, δε Ποια δεν το στολέψω. Ούτε τι συντάξει, Όχι. Είναι συμφωνημένα και δεν θα το βρείτε. Συμφωνημένα <laughs> δεν είναι, εσεί το λέτε αυτό. Ε, όχι. Είναι συμφωνημένα από την προηγούμενη συμφωνία τώρα. Δεν ό... έχει δηλαδή μέτρα τώρα, δεν έχει μέτρα. Για αυτή η αξιολόγηση τίποτα. Για μισό λεπτό. Η αξιολόγηση έχει. Ζορίζεται για λόγου πολιτικού. Δεν θα ψηφιστεί τίποτα. Mm, mm -hmm. τίποτα τα yeah, λέγανε. Yeah. Ναι, καλά τα καλά το Ποιο το λέει. Εγώ. Εσύ το λε. Αλλά έχει ρωτήσει. Τι πρέπει να πει. Δηλαδή, εσύ Όχι. το λε. Εσύ λε. Τι θα κάνει. Δεν θα ρωτήσει κανέναν. Δεν ε, αλλάζουν σύμφωνα με αυτό που θα του πει κάποιο. Υπάρχουν στον ίδιο άνθρωπο από τώρα και τα δύο. Θα ψηφίσω ναι, λέω όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι πρέπει να αλλάξει και την άποψη του άνθρωπο. Όχι, δεν είναι αλλαξία. Δεν, δεν αλλάξαν όμω την άποψη. άποψη. Ναι, μα δεν είναι η Θεανόφωτη, οι, οι αλληλεγγυστέ μα τα επιβάλανε. Δεν θέλουμε εμεί τέτοια μέτρα. Και ο ίδιο ο Τσίπρα λέει, εμεί τέτοια μέτρα δεν θα τα φέρναμε. Ναι. Τα φέρναμε. Δεν φέρναμε. Ναι, δεν θα τα φέρναμε. Σωστό είναι, δεν θα, αλλά τα, τα φέρουμε. Τα φέρνουμε, Τα φέρναμε, είδε. Δεν είπε δεν τα φέρνουμε, Αχ, δεν θα τα φέρναμε. Είναι η Έχω εδώ μήνυμα από τον Μπάμπη το τον ξέρεις και εσύ. Ο Δεν Συριζώος είναι ο Μπάμπης που γνωρίζουμε. Στο φως στα τούνελ ειδική είναι η Νικολούλη και εμείς ανοίγουμε στο S με Αλέξη και με Κούλη. Που, που. Φαθιστόχαστο είναι. Πολύ, πολύ, δηλαδή, πάει στη στο S κάτω. Ότι πρέπει να ακούσετε αυτός. Έμα μου γκρινιάζει. Ακουβεί. Μάλιστα. Μου γκρινιάζει, αν δεν το πω και αυτά, με ζαλίζει. Το, ε. Οπότε ε, δεν αντέχω και πολύ. Όχι, ήταν ωραίο, γιατί cool μαλέξη, να, με κούλι και με λέξη πάμε στι στοέ. Ενώ με όλα τα υπόλοιπα πάμε ψηλά. Και έκανε ομοιοκαταληξία Νικολούλη, στο cool. Στοές ροέ μπορεί να, να πει. Στη δεύτερη στροφή. Να. Στη δεύτερη στροφή να, θα του προτείνουμε. Μπράβο, προχτέ ή ανθεί. Ανθεί η πίεση. Α τον κόσμο να εκφράζεται. Ένα από τα βασικά θέματά μα και με στην κρίση η έκφραση. Α τον κόσμο να εκφράζεται. Τώρα που είναι και μεγάλη εβδομάδα, είμαστε λίγο πιο μαλακοί όλοι μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, προχτές δεν μαλακό. πρόλαβα, ναι, δεν πρόλαβα λόγω χρόνου, επειδή το σαν σήμερα έχει τσιμιάξει μερικέ φορές, 7 Απριλίου του 2005 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, όταν είχαμε 7 την προηγούμενη Παρασκευή ποτέ ήταν, αλλά λόγω... Που δεν κάναμε εκπομπή λόγω Dyson Blum, συνεντεύξεων επιτυχία, στεναχώριε που έλεγε ο Τσακαλώτο, δεν σταθήκαμε σε αυτό. Και υπάρχει μια ωραία στιγμή από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που θα την ακούσουμε. Είναι από μια συναυλία που έγινε στην μετεμφυλιακή Αθήνα, μεταπολεμική Αθήνα το 1961 στο θέατρο Κεντρικών. Τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσει. Σορβάιμορ, μόνο ραδιόφωνο. Όταν έβγαζε κάποιο δίσκο ή ένα έργο το παρουσίαζε στο. Ε, καλά, survival ήταν όποιο είχε καταφέρει να, να περάσει από το. Ναι και γίνανε δύο συναυλίες στο Θέατρο Κεντρικών 20 και 22 Μαρτίου του 1961 Διευθυντή Ορχήστρα Στανομή Ξοδωράκης και συμμετείχε φιλικά σε δύο κομμάτια ο Μάνος Χατζηδάκης παίζοντας στο πιάνο Α, ωραία. Μια ώρα ωραία στιγμή, στιγμή, ωραία Δηλαδή όποιο το έζησε αυτό ήτανε, που ήταν το κεντρικό που ήταν Δεν ξέρω να σου πω Α. Στην Κολοκοτρώνη Α, Στην πλατεία προφανώ δεν υπάρχει. Μάλλον. Η Μουσική ναι. έδειχνε ο Κολοκότραντ. Mm, όχι, δεν έδειχνε, όχι. έδειχνε εκεί. Σολίστ, στο Μπουζούκ ήταν ο Μανώλη και οι τραγουδιστέ ο Γρηγόρη Μπισθικότη, τέλειο Κατζατζή τη Μαρινέλα, Μέρι Λίντα. Επίση για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο Τέρη Χρυσό. Τα... Στη συγκεκριμένη. Στην Ήταν πρώτη φορά που η Αθηναίοι διαβάζω από το βιβλιαράκι που συνοδεύει το CD. Θα έβλεπα το Θοδωράκι και το Χατζηδάκι μαζί στη σκηνή και η πρώτη φορά που αυτή η λαϊκοί τραγουδιστέ αντιμετώπησαν ένα διαφορετικό κοινό σε ένα τέτοιο χώρο. Ήταν όλα διαφορετικά νεοταιρισμό για την. Να το πούμε ήταν ένα ε, ε, mad award τη εποχή, ευραβία mad τη εποχή. Αυτή η ωραία στιγμή που περιγράφουμε. Πώ γίνεται χαρά γιατί δεν φέρουμε στην Αυτό εποχή λέω. για να καταλάβει την έτσι. Όχι πώ ήταν η εποχή και Κανά τι ανέφερε τώρα τι ανέχουνταν τότε. Ο μυθικό είχε μεγάλο τρακ. Ήταν, λέει, τόσο μεγάλο το τρακεί του μυθικό τη εκείνη το βράδυ, που ανακάλυψε και διακόπτη τραγούδι να καταλήψει στη σκηνή για να συνεχίσει την αυλαδή ο μίξο ο δοράκι και πήρε ανέβηκε πάνω ο μίξ, πήρε το μικρόφωνο και είπε το τραγούδι του... που θα έλεγε ο Γρηγόρης Μπιθικότης. Αυτή τη στιγμή, του τρακ του Γρηγόρη Μπιθικότης, να την ακούσουμε. Στον άλλο κόσμο που θα πάς, κοίτα με γίνει σύννεφο. Το τρίτο τραγούδι του Μίχη Θοδωράκη, σε στίχους Νίκου Γκάτσου, το ακούτε αμέσως από το Γρηγόρη Μπιθικότης. τ' όλ' που τα πας κοίτα μη γίνει σύννεφο κοίτα μη γίνει σύννεφο κι της χαραβή. i chcę nudzić i su Και γράφουν εδώ, κατέβηκε κάτω, κάτω. Ναι, εντάξει, είχε τρακ και τα λοιπά. Διαβάζω και από τι εφημερίδε: Κατά τη συναυλία του Ειρ, ο Μήκη Θεοδωράκη ετραγούδησε χθε αντί του Πυθικότσι. εκπλήξεις, ανομαλίες και αποθέσει. <laughs> Σπαρταριστό ρεπορτάζ του συνεργάτη μα Ιωάννου Φερμανόγλου. Ο Θεοδωράκη, άλλη εφημερίδα: Ο Θεοδωράκη υποχρεώθηκε χθες αναπληρ... να αναπληρώσει τον Πυθικότσι και τα λοιπά και ε, υπήρχε ε, και ένα θέμα τότε με την ορχήστρα του ΕΙΡ επειδή ήταν και Μπουζούκι Ό, το βλέπω εδώ και στους τίτλους η πρώτος. ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ κατά των ερμηνευτών λαϊκών τραγουδιών θεωρούσαν τον Μπουζούκι δεύτερο Βέβαια. και ήταν ο Χιώτης που δεν ήταν Φέρα. ρεμπέτσι είχε σηκωθεί όρθιος ήταν ο πρώτο που σηκώθηκε όρθιο από τους Μπουζουξίδες της εποχής στιγμέ, στιγμές, παλιά αθήνα. Όχι και, τόσο παλιά, ε, όχι και τόσο παλιά, τόσο τότε που... ώστε να υπάρχει ένα μεγάλο φράγμα και τείχος από όλο δύσκολη αυτό Δύσκολη ζωή Και ένα, μια αισθητική και ποιότητα μακριά από Αυτό αφή. ακριβώς, Ενώ ήταν πολύ δύσκολη ζωή, αστιφιλία, μετανάστευση, φτώχεια, διώξεις Μισή Ελλάδα, λιγότερο από τη μισή το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονιμάτων Ψευδέστηση ότι υπάρχει δημοκρατία, παρακράτος, Αμερικανοκρατία και όλα αυτά Παρόλο αυτό ο ψηλά. Αυτό κράτησε νομίζω. Δεν τους, δεν ήταν ρατσιστέ, δεν φοβόντουσαν τους ξένους Δεν Είχαν, είχαν πιο ανοιχτή συνέντευξη. Μα ήταν λίγο ξένοι, άλλες ξένοι χώρες, οπότε, φοβηθούν, οπότε δεν ήταν να φοβηθεί. Τι να φοβηθούν, άστο. Ήταν ανοιχτό το πνεύμα. Θα πάμε σε ολίγες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. a strange fruit the twisted mouth scent of magnolia so and fringe e inne mera me si e Να χαλαρώσουμε λιγουλάκι. Τι να κάνουμε, να παραχαλαρώσουμε λιγουλάκι. Δεν καταλαβαίνω. Τσίτα, τσίτα. τσίτα. Ποιο είναι τσίτα. Ε, Και γιατί να χαλαρώσουμε. Οι ρυθμοί. Χαλαρώσατε. Θέλαμε κάτι λίγο να καθαρίσουμε από χα, αυτά που ακούγονται. Χα, Α χαλαρώσουμε μέρα. λίγο. Χαλαρώνουμε, χαλαρώνουμε. Έφκα πλήρωσε. Τάκ. Στο κόκκινο όλα. Τάκ. Ναι, εσύ. Εύκα. Ε, μ, μ, μ. <laughs> <laughs> θα δω τι θα κάνουμε με τον Εύκα. Ε, να χαλαρώσουμε, να χαλαρώσουμε. Αφορολόγητο. 5900, 5600 ανάλογα και Όλα αυτά που γίνονται για να αντιχαλαρώσουμε όταν κάποιο χαλαρώνει. Δεν προλάβουμε και την Πιλιχόλμη. Προχθέ θα κάνουμε την ευτυχία στα γενέθλια. Τι κάνουμε σήμερα, Μαζεύουμε ότι δεν προλάβουμε. Ότι δεν προλάβαμε, μα επέταξε. Ο Τσίπρα έξω με τα τέτοια του. Με, τις με επιτυχίες τα γεγονότα. Όχι, επιτυχίε, επιτυχίε δεν κάνουμε κουμπί με τόση επιτυχία. Ναι, κάνει ο Τσίπρα όμω. Α κάνει καριέρα εκεί. Α κάνει επιτυχίε ο Τσίπρα. Είδα ότι πήγε στην Ισπανία εκεί να συναντηθούν οι χώρε του Νότου. Και πήρε το μάτι μου και το αυτοί μου ότι δεν καταδίκασε ο αριστερό μαζί με τι άλλε χώρε που δεν είναι τόσο αριστερέ όσο εμεί, δεν καταδίκασαν την υπεριαλιστική επέμβαση του Ντόναλτ Τραμπ, τον βουβαρδισμό με 59 τομαχοκ στη Συρία. Αλλά είπαν. στο κοινό πόρισμα και συμπέρασμα. Yeah, yeah. ότι ήταν δικαιολογημένη η επίθεση του Τραμπ, γιατί είναι ο κακό ο Ασάντ που χρησιμοποίησε τα όπλα και όλα αυτά. Ε, δεν θα το. Ε, κοίτα, ενδεχομένω ήταν επιχείρηση ειρηνική. Ήταν yeah. Ναι, ήταν ειρηνικό βομβαρδισμό για να yeah. επέλθει γρηγορότερα η ειρήνη. Α πούμε είναι όλα δεδομένα ποιο το έχει κάνει και με τα χημικά. Ξέρουμε ότι είναι ο Ασάν, ότι τα όπλα τα φτιάξε μόνο του σε εργαστήρι. Περνάει το μυαλό σου ότι, ότι δεν λάθος, ή... ο Τραμπ. Ότι δεν ήξερε ποια άλλη χώρα Ότι δεν είναι Ρώσοι, ότι έγιναν οι 59 τόμαχο και η Αμερική μια τέτοια χώρα που τιμωρεί όποιον κάνει το κακό. Αυτό είναι η Αμερική. Μας, μια δίκη mm, πολιτεία. Όλα αυτά είναι δικαιολογημένα σύμφωνα με τον αριστερό ηγέτη. Η Κεντρική Επιτροπή δεν είπε τίποτα, αλλά την άλλαγε έτσι κι αλλιώ. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν be be Τι, Τι να κάνει τώρα. Παλιά θα τα λέγανε όλα αυτά οι υπερρεαλιστικέ επεμβάσει και αιτία του πολέμου. Όταν γεννήθηκε να πει καλό και κακό, στον πάνω των στο τον Καμένο που υποστηρίζει ναι. τον Τραμπ. Ε. Λίγο ναι, ναι, ναι. ναι Σε ζώντα αυτό... φίδια. Λέει εδώ ένα μήνυμα: Έχουμε εδώ από ένα φίλο. Ε, πριν πα σε, σε αυτό που λέμε τώρα, γιατί το στέλνει εδώ α, και ακροατή, το κείμενο είναι. Ε, το συνυπέγραψε και ο Αλέξη Τσίπρας Λέει το κείμενο που υπογράψαν: Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τι ΗΠΑ στη στρατιωτική αεροπορική βάση al Ιράτ στη Συρία είχε την κατανοητή πρόθεση να προλάβει και να αποτρέψει την εξάπλωση και χρήση χημικών όπλων και ήταν περιορισμένη και επικεντρωμένη σε αυτό το στόχο. Uh -huh. Κάτω. Αλέξη τώρα σου λέει: Άμα φύγει το και πάει σε παιδάκια, θα το καταγγείλω. Αλλά τώρα δεν έφυγε. Δεν πήγε, πήγε ακριβώ στο στόχο. Δεν είχε παιδάκια. Τίποτα δεν είχε, καν νεκρό τίποτα. Ήταν μόνο στόχο του κακού Ασάντ. Θα και ο καλό με... Τραμπ. Όταν με το Για καλό, σου... καλό σπήρε νεκρού ο Τραμπ. Γεια σου, ρε αριστερά που δικαιολογεί και του βομβαρδισμού των εμπεριαλιστών. Τι άλλο. Κάθε μέρα και μια έκπληξη. Καλά, φάγαμε και τα παπούτσια μα τόσα χρόνια στα αντιαμερικανικά Γι αυτό συλλαλητήρια. Τσάμπα. τσάμπα τα παπούτσια. Δεν παίρναντε από τότε τι γόβε να τι φοράτε. Τι θέλατε και πηγαίνατε με αθλητικά και πόρειε πάνω κάτω, τόσο ξεκάρφωμα, τέτοιε ενοχέ. Δεν ξεπλένονται με τίποτα. Έπρεπε να, δικαι να δικαιολογήσουμε φθορά του δρόμου για να όλα έρθουμε κάποια τσάμπα. στιγμή να το δώσουμε στον Πόμπολα να του φτιάξει. Όλα τσάμπα. Τέλο πάντων, περιορέξιο. Ναι, ναι, εντάξει. Τσιπρό ε, τσιπρόπιτα. Εκεί, τι θα έλεγε ο Κρόα. Ένα φίλο εδώ. Με έτσι. άκρο ρατσιστικό. Ωραία παλιά Αθήνα, αλλά μετά γεννηθήκατε εσεί και την κάνατε σαν σα, φέρτε ξένου. Όταν μετανιώστε θα είναι πολύ αργά. Νίκο από το Παρίσι. <laughs> ναι. <laughs> Γάλλος. Ο μετανάστης. <laughs> με ο... Παρ' όλα αυτά. Ναι, ναι. αλλά αυτό είναι στο Παρίσι και είναι καθαρό. Δεν είναι Ευρώπη. Είναι, είναι καθαρό. Εύχομαι ίδια τύχη να έχει. Βέβαια, ίδια τύχη με αυτού Αν οι Λεπέν που... θα σε κυνηγάνε και εσένα. ίδια τύχη <laughs> με αυτού που είναι μετανάστη στην Ελλάδα. Δεν έχει διέξοδο όλο αυτό. Δεν έχει τέλο. Θα διώξουμε εμεί του άλλου ότι θα μείνει εσύ εκεί που είσαι. Ή πόσοι Έλληνε φεύγουν τα τελευταία χρόνια. Καημένε. Τέλος πάντων, και αυτός ωραίος Ο Αλέξης δεν δικαιολόγησε μόνο την υπεριαλιστική επέμβαση Τι δικαιολόγησε και τα μνημόνια και τα σκληρά μέτρα Όχι δεν είναι τέτοιο. Αριστερό είναι, μην το ξεχνάς α, αυτό ναι, ναι. Μίλησε και για άλλα θέματα στην Ισπανία Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε έναν σπουδαίο ποιητή Τον Θερβάντες Ο οποίο πολέμησε και στη χώρα μου Στη νομμαχία της Ναυπάκτου ο οποίος έλεγε το εξής, είχε πει μεταξύ άλλων το εξής, ότι αυτό που είναι παράλογο είναι να βλέπεις τον κόσμο μόνο έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ο Αλέξης το είπε ότι να βλέπουμε τον κόσμο όχι έτσι όπως είναι αλλά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, αυτό πάει να κάνει τώρα. Σου λέει υπάρχουν ακόμη κάποιοι που φυτοζούν σε αυτόν τον τόπο. Όχι, όλοι κάτω. Πάρτε μέτρα. Πάρε φόρο, μείωσε τα φορολόγητα. Και γιατί όχι. Τον βλέπει έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Λογικό είναι αυτό που είπαινα αληθινό γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι θέλουν να είναι. Και έτσι ρωματίζονται να είναι. Οπότε, ναι, μια, οπότε χαρά είναι συνεπές, μια χαρά είναι συνεπέστατο. <Τι> Good at the line, hey Redeemer, about us with the blood. tell me, who's that riding? Who's that riding? Who's that riding? Hey, Picard, the Seven. Well, what's John riding? Oh, what's John a riding? What's John riding? Και σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Πήγε. Όχι επειδή δίνουμε την εθνική πατρόν, γιατί θα φύγει ο Χανταμπάκη από το survivor. Σήμερα έχουμε αποχώρηση. Ε, βέβαια έχουμε αποχώρηση. Τρίτη. Άστα. Τρίτη. Τι να κάνουμε. Ε, ε, Καλά είναι σαν πέμπτη σήμερα. Με, γιατί εμεί κάνουμε μαζί. Πέμπτη έχει αποχώρηση. Δεν έχω χρόνια. πληροφόρηση, αλλά νιώθω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όλοι αυτό συζητάνε. Σήμερα είναι το θέμα τη συζήτηση. Ποιο θα φύγει, ο Χρανιώτη. Γιατί να φύγει ο Χρανιώτη, δεν βοηθάει την ομάδα. Ξέρω, είχε πρωτοσέλιδο η Εσπρέσο ότι κάτι έπαθαν χτύπησε. Δεν ε, ξέρω. Δεν ξέρω δεν, δεν, και εμεί δημοσιογράφοι δεν κάνουμε καλή δουλειά. Ακούσε εδώ το δελτίο ειδήσεων του Real έχει, ομάδα, ναι, έχει το δελτίο ειδήσεων όλων των σταθμών και του Real Ένα σωρό άχρηστες ειδήσει. Τι έγινε ο Τσίπρας, Καλά, ναι, για τον Τάνο Το που είναι θα να ένα Το ελληνικό μα ντάνο έχει international, πρόβλημα international, κάτι, <laughs> <δεν> είναι... <laughs> κάτι οτιδήποτε. Και τώρα που έρχεται και το Πάσχα έχει έρθει, δηλαδή. Τι θα φάμε. Φυτέκε. Όχι, ναι, εντάξει, κάποιοι <laughs> μέρακει. Όχι, όχι, όχι. Τι? Τσουρέκ. Τσουρέκ! Ακουργηστε τον Τούρκο. Τσουρέκ. Δεν είναι τσουρέκι. Είμαστε και κάποιοι που βγαίνουμε γενικώ από το σπίτι. <laughs> <laughs> <laughs> και δεν βλέπουμε τηλεόραση μόνο. Χωρί να θέλω. Δεν άκου το Τούρκο, όχι. Ωραία. Έχει γίνει θέμα. Ναι. Θα σου βάλω ο αλλιώ. Είναι εθνικό θέμα Εθνικό θέμα τι Αποστόλη, για τη δικό μας είναι το τσουρέκι. Ότι βγήκε ο Τούρκο και έκανε την παρουσίαση καταρχήν τη χθεσινή εκπομπή. Κατάλαβα ότι είναι άξιο όταν ήμασταν. Όχι, ήρθε να κάνει μια αρπαχτή. Το θέμα είναι ότι ε, έλεγε. Ο ίδιο ο παραγωγό, ο ιδιοκτήτης Ναι, ναι. Και έλεγε το τσουρέκι, τσουρέκ. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό όμω. Οι Έλληνε που αν βγει α πούμε. Έχουν θέματα με την Τουρκία, ξέρει. Αλλά βλέπουν όλοι όμως τον Τούρκο, την Τουρκική παραγωγή, την λέει Τουρέκ το δεν έχουν κάνει ένα πολύ μισό, το θέμα που δεν χαρά. καταρχήν ναι. Το τσουρέκι είναι ελληνικό. Τσουρέκι το λέμε στην Ελλάδα. τσουρέκι το λέμε στην Ελλάδα. Λέ, γιατί να το λέμε τσουρέκι τότε, Από εκεί το πήραμε. Δεν ξέρω πού το πήραμε, δεν είναι αυτά, μπλέκονται λίγο με τους πόδιμους και εδώ είναι σταυροδρόμοι, μπορεί κάποιος από εδώ να το πήραμε. Χρό... 400 χρόνια αγάπη μου, από πόσα χρόνια ένα με το Survivor. 401, 401 χρόνια. 401 χρόνια. 400. Από πού το πήραμε, όχι ποιος το ενεπνεύστη. Εγώ ένιωσα προσβεβλημένος που το Τσουρέκ το λέγανε Τσουρέκ. Τι τώρα ακρο... Όχι καθόλου, τι με νοιάζει. Ωραίο να είναι στην γεύση και στο πάνω. Εννοούσε ρε παιδί μου, όχι το δικό μα με το αυγό. Εννοούσε αυτό που είναι το χωρί στο αυγό, το, το πασχαλιάτικο πάνω. Α, έτσι λέγεται. Ναι, τσουρέκ. Που με μεσή αυτό και από κάτω έχει το αποστρόφιτο τέτοιο. Ναι, ξέρω. Πάντω ανοίγει το δρόμο όλο αυτό το παιχνίδι. Γιατί χθε αγωνιζόντουσαν για ένα τσουρέκ, προχτέ για μια μακαρονάδα, αντί προχτέ για μια μερέντα, παραπροχτέ για ένα ε. πιάτο πατάτε. Και, και στην καθημερινότητα πω, μισό πιατακυρίζει ο καθένα. Απλά δεν υπάρχει κάποιο να σου πει, θα, να αναποκαλύπτει, Θα ήταν ωραίο στι πλατείε των Δήμων. Σήμερα θα φάτε χορηγό, θα φάτε αυτό: Να ανοίγει φασολάκια. Α, ναι, να το έχουμε. Έχει, θα... Έχει μια... Μπορεί να, να γίνει και στι επιχειρήσει. Θα συζητάει, θα συζητάει. Να γίνουν λίγο καλύτερα. Μπορεί να γίνει και στι επιχειρήσει αυτό. Ναι. Θα πληρωθείτε αντί για δώρο του Πάσχα, τελετή, ξεσκεπάζει. Μα και survivor θα μπορούσε να είναι ή σύνταξη. <ΣΣ> <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> ένα μισθό. Για το μισθό χαμό θα κάνα. Καλά, χαμό, Αυτά το κάνω. Για καν καν καν το τσουρέκι, ναι. χαμό. Θα δει εκεί. Τα άλματα και τι λίμνες στον σκετά... Αγίο εκεί πέρα να, φα να σου δώσει μια σύνταξη, αν την τι ένα μισθό. Να δώσει Δημίζω... τι πρωτοάντερο θες Με την ελληνική σύνταξη, του Άγιο Δομινίκο μπορεί να είσαι και επιχειρηματία. Επενδυτή. Σωστό, Κάπω έτσι πρέπει να λανσάρετε όλο αυτό. Θέλω να πω, έχουμε θέματα ω έθνο και εθνικά φαίνονται. Ευτυχώ όμω είναι ο καμένο. Στα πράγματα και του έχω Του καμένου. Θα δοθεί απάντηση και για το uh -huh. survivor και, και για όλα αυτά. Δεν ξέρω. Ένα αίρεστο παραβιάστημα για το Μήνικο <laughs> Μπορεί. Να τρίξει τα δόντια στον Τουρκό. Ξέρω τον πολιτικό Μπορεί να γίνει ο οποίο έχει έρθει και στον Τζίπρα, νομίζω. έχει κάνει μια συνάντηση σε αυτός ο παραγωγό ήθελε να πάρει και ένα κανάλι. Αν όλο τον Τζίπρα ήθελε <laughs> να πάρει. Και βλέπω τα social <laughs> media. Και λέω: Ο Τζίπρα όπου δεν είναι τη Γερμανία. Συγγνώμη. <laughs> Έδεσαι θέμα η Μέρκελ. Ναι. Είναι τη Γερμανία γιο. Κατά το παλιό της τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Και αυτό, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι λίγα αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαόνο. Που λέει και ο Σιμίτη δεν είναι λίγα χρήσιμα. Είναι. Εντάξει, τον είναι ή τον Έλληνα λαό που λέει ο Γιώργο Παπανδρέου. Τον, τον Έλληνα λαό. Τον Έλληνα λαό ή τον ελληνικό λαό που λέει. ή τον ο ελληνικό Συμίτης. δημοσιογράφο που έλεγε ο Τσακαλώτο. Το ακούσαμε χθε. Α, είπε τον ελληνικό ναι, δημοσιογράφο. Ναι, γενικό, έτσι, είναι ο ελληνικό δημοσιογράφος Ναι, προστασία προ Ναι, προφανώς εντάξει. Σαρδάμ, θε να το, το πει όπω αλλιώ. Mm. Γενικώ έχουμε τέτοιου σε κάθε κυβέρνηση που δεν χρειάζεται να μιλάνε τέλεια ελληνικά. Εδώ δεν εφαρμόζουν και τέλεια ελληνικά. Γιατί να μιλάνε τα ελληνικά. Αυτό το θέμα. Οπότε τους μα αρέσουν όμω. Και σε έχει λίγο παραπάνω από το Γιωργάκη, νομίζω, Γιατί είναι και ο Παπαδημητρίου. Είναι ο ίδιο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, που ελληνικά λέμε με, ελληνικά... με ρο, Εκεί τον είχε πια στημάσει σε μέρε που μιλούσε τώρα στα ελληνικά όμω. Τούφι γι' αυτό. Ναι, αλλά έχει μείνει το όλο το, το υπόλοιπο. Τώρα στην Ισπανία δεν με καμιά προφορά αυρίπου. Αλλά. Δεν τον αλλά... άκουσα τώρα, σαν, επειδή κάναμε την εκπομπή στα γένια, τι, <ουλίου> πάλι να τραγούδω σιγά σιγά για να πηγαίνουμε προς το τέλειο <ηλίου> Πολύ ταιριεστό για το μεσημέρι και για τη ε, μεγάλη εβδομάδα. Το Raining Pleasure. Mm. Το No Milk Today που ταιριάζει με αυτά που λέγαμε δεν ναι. έχει γάλα σήμερα. <laughs> ταιριάζει με τα προηγούμε... θα το γάλα από Άμα έχει, κερδίζει το Κολοτούμπα, την ασυλία του γάλατος Που ναι. λέμε Ασυλία Γάλακτο. Όχι μόνο λέμε Σοκολάτα Γάλακτο, αλλά και ε, Ασυλία Γάλακτο. Κυκλοφόρησε η νέα Ασυλία Γάλακτο. Μπορεί να είναι και διαφήμιση. Αμίγυτα. Αμίγυτα. Μάλλον εκεί, Twitter. Επίση Κερδίσατε μια ασυλία για ένα μήνα από τη δουλειά. <σφυλίτες> Δεν απολύεστε. Δύο κουπόνια. Ασυλία. Θέλει να φύγουμε ο Νίκο. Να φύγουμε, Νίκο. Λοιπόν, φεύγουμε, Νίκο μου, πάμε στο ναύπλιο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σα. Ακολουθεί η μακαζίνο. Καλά να περνάμε. My has gone away The bottle stands for lawn A symbol of the dawn Now matter today It seems a common sight The people passing by In, There's a place in, dark and, alone, and there a there terraced house and a mean street back.